Πρέπει να σκορπίσουμε τα χρήματα στους τέσσερις ανέμους με την ανεμελιά του νεόπλου του. Τα χρήματα... Σε ένα άρθρο που διάβαζα σήμερα το πρωί διάβασα μια ενδιαφέρουσα φράση και την αναφέρω γιατί νομίζω ότι περιγράφει σε μια πρόταση αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε με αυτό το μεγάλο πακέτο. Θα πρέπει να σκορπίσουμε τα χρήματα στους τέσσερις ανέμους με την ανεμελιά του νεόπλου του. Τέσσερις είναι οι άνεμοι, τέσσερις. Εκεί θα σκορπίσουμε λοιπόν τα χρήματα. Αυτά τα δεις που θα μας δώσει πολύ καλή Ευρωπαϊκή Ένωση που κατάλαβε τι περνάμε και έρχεται τώρα να μας μοιράσει και στις άλλες χώρες βέβαια. Αυτά τα δεις και ευτυχώ έχουμε συνετή κυβέρνηση και δεν θα τα φάνε οι δικοί τους όπως γίνεται στο ελληνικό κράτος πριν από τη σύστασή του 2 χρόνια. Θα τα μοιράσει με ωραίο τρόπο. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά εμεί εδώ το μετατρέψαμε λίγο για να λέει ότι θα τα φάνε σαν νεόπλουτοι και θα τα σκορπίσουν στου τέσσερι ανέμου, γιατί αυτό διάβασε σε ένα έντυπο χθε. Τα είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συνεδρίασαν και ήταν πολύ χαρούμενοι όλοι που θα πάρουμε αυτά τα δισεκατομμύρια. Οπότε δεν είναι καραμέλε, η αιτιολογία γιατί βάλαμε την καραμέλα τη Φουρέιρα, αλλά είναι τα δι που θα μοιραστούν με σωστό τρόπο. Θα πρέπει να σκορπίσουμε τα χρήματα στου τέσσερι ανέμου με την ανεμελιά του νεόπλουτ. του. Τι νομίζω, η φράση θα πρέπει να περιγράφει τον τρόπο και την ευθύνη την οποία πρέπει όλοι να δείξουμε για την αξιοποίηση αυτού του πολύ σημαντικού ευρωπαϊκού κεφαλαίου το οποίο τίθεται στη διάθεση της χώρας μας. Θέλω, θέλω να mi Julieta, son caramela. Grito ai ή te εδώ μιλάμε για άλλον ηγέτη, από τον ηγέτη στον ηγέτη γιατί έδωσε εχθές και συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας μετά από καιρό τον ξαναείδαμε και μας είπε ότι είχε προβλέψει ότι θα έρθει ο λίτσα πατέρα τέτοιες προβλέψεις τα έχει πάει πολύ καλά στις προβλέψεις αν κάτι τον διακρίνει τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ είναι η προνοητικότητα, η διορατικότητα η διορατικότητα βλέπουν από πριν τα στραβοπατήματα και τα αποφεύγουν. Όπω όλοι θυμόμαστε, το έχουμε ζήσει τεσσερά μισή χρόνια κυβέρνηση. Σε αυτή λοιπόν τη χθεσινή του συνέντευξη, μίλησε το Ρόιτερ, τον, τον ΑΛΦΑ δόθηκε, τον ρώτησε για τα μπράβο που δέχεται η τωρινή κυβέρνηση και θυμήθηκε και τα μπράβο που οι γκάνγκστερ τη Ευρώπη, οι οίκοι διεθνεί, οι τραπεζίτε, όλα αυτά τα κοράκια, οι λικοσυμμαχίε, έδιναν και στη δική του κυβέρνηση. Τα μέτρα πήρε... που έχει προτείνει η κυβέρνηση είναι 6,5 δι μέχρι σήμερα, συν 2,1 αυτά που εξήγηλε την προηγούμενη εβδομάδα ο 8,5 δι είναι τα μέτρα. Για τα οποία πάντως πήρε ένα μπράβο, πρέπει να πω εγώ, στην τελευταία έκθεση τη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπής, στην εκτεξιολόγηση, που αναφέρει από ό,τι είδα και όλα στην περασμένη εβδομάδα Εντάξει. ότι η κυβέρνηση κινείται στο σωστό δρόμο και έχει λάβει τα Ά σωστά μέτρα. Επιτρέψτε να σα πω. Γιατί και εμεί, κάποιε φορέ, παίρναμε μπράβο για επιλογέ που στριμώχναν την ελληνική κοινωνία και το ξέραμε. Mm. Για επιλογέ που στριμώχναν την ελληνική κοινωνία και το ξέραμε. Mm. Και το ξέραμε. Mm. Οπότε αυτά τα μπράβο, καμιά φορά δεν παράσιμα. Αριστερά. Αριστερό άνθρωπο και στρίμωχνε την ελληνική κοινωνία και του λέγανε μπράβο οι άλλοι. Απίστευτο. Δεν μπορεί κανεί να το πιστέψει. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Αυτά τα μπράβο, τα μπράβο τότε όντω δινόντουσαν. Αλλά βγαίνανε, ενώ τώρα βγαίνει και τα καταγγέλει, επειδή είναι και μπράβο στο Μητσοτάκι, και βγαίνανε τότε και ο ίδιο και όλοι οι υπόλοιποι και επικαλούνταν αυτά τα μπράβο για να αποδείξουν ότι πάνε πολύ καλά τα πράγματα στην Ελλάδα. Θα ακούσουμε δύο-τρία έτσι μπράβο για τα οποία κοκορευόταν και καμάρον, ο Αλέξης Τσίπρας Οι οίκοι αξιολόγηση αναβαθμίζουν διαρκώ τη θέση, αλλά και την προοπτική τη ελληνική οικονομία. Η χώρα επέστρεψε έστω και σε δοκιμαστικό επίπεδο, αλλά με επιτυχία στις αγορές χρήματος μετά από αρκετά χρόνια. Η χώρα και η οικονομία βρίσκονται σε μια ένα διαφορετικό πλαίσιο, έχουμε γυρίσει σελίδα. Το πιστοποιούν πλέον όλοι οι διεθνεί οίκοι αξιολόγησης, οι αγορές. Και πετύχαμε μετά από μεγάλες δυσκολίες και κόπους και δύσκολες αποφάσεις, όχι μόνο να πιάνουμε τους δημοσιονομικούς στόχους του προγράμματος, αλλά να έχουμε και υπεραπόδοση αντί αυτόν τον στόχο. Και σήμερα δεχόμαστε συγχαρητήρια από όλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νύρα, να πούνε, το Μπορώ να κοιτάξω στα μάτια κάθε έναν και κάθε μια από όλου εσά. Τα μάτια σου τα πονηρά κάτι θέλουν να μου πούνε. Τα βλέπω καθαρά. Μην με κοιτά με μάτια που κλαίνε. Μην με φυλά με χίλι που κένε. Μαργαρίτη. Μην με κοιτά με μάτια που κλένε. Μη μου μιλά με χίλι που κένε. Μπορώ να κοιτάξω στα μάτια κάθε έναν και κάθε μια από όλους εσάς Μην με πονάς με λόγια θλιμμένα Μου ζητάς να φύγω από σένα Και να πω ότι Χαίσαι ψηλά και γράτευε Sit high and watch το νέο σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ. Με όλα αυτά τα πολύ ωραία και στην ελληνική και στην αγγλική από την ζουμπουλία που το έχει πει πάρα πολύ ωραία στην ξέχαστη εκείνη σειρά. Έτσι λοιπόν τώρα ομολόγησε ότι τότε παίρνανε μπράβο που πίεζαν τον ελληνικό λαό αλλά τότε καμάρωνε για τα μπράβο που πίεζαν τον ελληνικό λαό. Οι κουλαμάρες, γνωστέ. Του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε αρκετό ΣΥΡΙΖΑ σήμερα γιατί εκτό από τον Αλέξη Τσίπρα έδωσε συνέντευξη και ο Πολάκης Ο Πολάκη, χθε το βράδυ και αυτό στο ίδιο κανάλι. Ο Πολάκη λοιπόν, όπω θα ακούσετε τώρα, είναι ένα εξελιγμένο πολυεργαλείο. Δεν είναι άνθρωπο, δεν είναι αυτό που βλέπουμε ο κριτικό, ο αψής ούτε asset, τίποτα από όλα αυτά. Ένα πολυεργαλείο, μηχάνημα πολύ προηγμένη κοπή. Θα καταλάβετε τον λόγο. Δεν θυμάμαι πότε έκανα ένα πράγμα μόνο την ίδια στιγμή. Εγώ μπορώ να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Πώς το κάνεις στο Υπουργείο. Σύσκεψε και κάνω πολλά... ταυτόχρονα facebook. Μπορώ να... ναι, ναι κύριε μπορώ ναι, Μπορούσα την ίδια στιγμή να μιλάω με σας, να γράφω στο facebook. Μπράβο. Να απαντάω στο τηλέφωνο για το πρόβλημα του νοσοκομείου Καλήμνου. Μπράβο. Να απαντάω στο άλλο τηλέφωνο για το πρόβλημα του νοσοκομείου Καλαμάτας. Μπράβο. Και να τσακώνομαι στο Twitter με τον κύριο. Να τσακώνομαι με όποιον τσακωνόμουν ή να είναι αγράφο τι έχουμε κάνει για το κέντρο υγεία στη, στην Τύλο. Μπράβο! Και παράλληλα να βλέπω και χαρτιά μπροστά μου για να υπογράψω αποφάσει που μου έφεραν συνεργάτε. Μπράβο! Εφτά δουλειά ταυτόχρονα. Εφτά δουλειά τη είπε να μιλάει στο Σρόιτερ. Την ίδια ώρα να είναι στο Facebook. Με ποια χέρια. Εντάξει, το ένα μιλάει, το Facebook θέλει ένα πληκτρολόγιο, κάτι. Ταυτόχρονα κρατάει στο ένα τηλέφωνο μιλάει για το νοσοκομείο τη Καλαμάτα και στο άλλο τηλέφωνο για το νοσοκομείο τη Καλύμνου. Έχουν κλείσει δύο χέρια, δύο αυτιά μέχρι στιγμή. Μιλάει, πάει και το στόμα. Και έχουμε και άλλα που κάνει όμω. Διότι κάνει το εξή: ε, Τσακώνεται, πώ τσακώνεται κανεί δεν ξέρει, και αμέσω μετά, όπω ο ίδιο ε, λέει, ε, γράφει κείμενα για το Κέντρο Υγεία τη Τύλου. Πώ το κάνει, με τη μύτη μάλλον. Πατάει κάπου και γράφει με τη μύτη. Και υπογράφει και χαρτιά. Πώ υπογράφει τα χαρτιά, με, με, με τα πόδια, και τα πόδια. Μπράβο. Πολυεργαλείο λοιπόν ο Πολάκη, ένα μάγκα που μίλησε για τον εαυτό του. Γιατί κανεί άλλο δεν μιλάει αυτή την εποχή για τον εαυτό του. Ένα πολύτιμο, μπράβο του ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο στον Αλέξη Τσίπρα που τον ε, ε, από την αρχή κατάλαβε τι παίζει με τον Πολάκη και τον έκανε στενό του συνεργάτη. Πώ γνωρίστηκαν τώρα με τον Αλέξη Τσίπρα. Η προσωπική σα σχέση με τον Τζίπα. Πολύ καλή. Γνωριστήκαμε το καλοκαίρι του 2012 στα σφαγιά. Mm -hmm. Εγώ ήμουν δήμαρχο στο εκεί. Ζήτησα να με δει, ξέροντα και το τι είχα κάνει εκεί πέρα και, και πώ ήμουν κτλ. Τότε γνωριστήκαμε. Και δεν σου κρύβω ότι τότε αποφάσισα είχα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στι δεύτερε εκλογέ του 2012. Mm -hmm. Στι πρώτε δεν είχα ψηφίσει. Μετά γνωριστήκαμε. Εκεί κατάλαβα ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που είναι καθαρό. Τον αυτό, δεύτερο τέριαζε το ταχνότα μα. Τρίτον, αυτό το οποίο εκτίμησα είναι ότι ο Αλέξιο Τσίπρας είναι ο μοναδικός ηγέτης τη αριστεράς μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο και την ηττα, ο οποίος σε μια κρίσιμη στιγμή των κοινωνικών συνδικών στην Ελλάδα, είπε παιδιά, πάμε να κυβερνήσουμε. Αυτό το πράγμα θεωρώ. Δηλαδή ήταν αριστερά τη πράξη και όχι αριστερά τη φράση. Μεγάλη τύχη. Δική μας ολονόν που είχαμε την αριστερά τη πράξη και όχι την αριστερά τη φράση. Εδώ αυτό που λέει ο Πολάκη το λένε και πολλοί Σιριζέη και πολλοί άνθρωποι γενικότερα. Κρίνουν το γεγονό ότι ήθελε να κυβερνήσει και δεν κρίνουν το πώ κυβέρνησε. Που νομίζω είναι σημαντικότερο, όχι μόνο τη Σύμπρα, ο, ο καθένα. Δηλαδή, δεν είναι επιτυχία τη Νέα ότι πήρε την κυβέρνηση πέρυσι. Θα κάνουμε τον απολογισμό, και τώρα μπορούμε να τον κάνουμε, και κάθε στιγμή, τι αποτέλεσμα θα έχει όλο αυτό. Δεν ήταν επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ ότι το Γενάρη του 2015 ανέλαβε, κατέλαβε όπω θέλετε την εξουσία. Σημασία έχει όταν την παρέδωσε, τι είχε αφήσει, τι ζημιά είχε κάνει, τι όφελο, τι είχε προσφέρει στο λαό. Αυτό είναι το σημαντικό. Εδώ, ο μόνο το ότι ήθελε να κυβερνήσει και είπανε θα κυβερνήσουμε χωρίς να εξετάσουμε όλα τα υπόλοιπα η, κυ, η κυβέρνηση και η παρέα, η παρέα κυρίως και η συγκυβέρνηση η συνύπαρξη μάλλον στην κυβέρνηση Πολάκη και Τσίπρα άφησε πολλά καλά κυρίως στον Τσίπρα αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας και τώρα το πιο καλό που το άφησε μας εξηγεί τώρα ο Πολάκης Το, το τσίπρα, τσίπρα ποιος τον έμαθε τελικά ψαροντούφεκο το, εσείς το, ή ο καμένες, το, γιατί... το, το πρώτο μαζί μου Το κάθε. Μαζί σα, έχει με τον καμένο. Ναι, το πρώτο. Όχι, έχει κάτι και με τον καμένο. Ναι. Το πρώτο ψαροτούφεκο μαζί μου το καμένο. Τι ψαρά είναι, Εξελίξιμο. Κατεβαίνει πάνω από δέκα μέτρα. Καλό α, είναι αυτό. Για αρχάριο είναι πάρα πολύ. Ακριβώ. Έτσι λοιπόν, μάθαμε ότι ο Πολάκης δασκάλεψε, ήταν δάσκαλο του Αλέξη Τσίπρα και του έμαθε το καλό ψαροντούφεκο. Κατεβαίνει στα δέκα μέτρα. Έχει γράψει για αυτούς, έχουν γράψει για αυτού τα νέα του ψαροντούφεκου. Και αν για μένα έχουν γράψει τα νέα του Ψαροδούφεκου δεν υπάρχει λόγος να το πω σε όλη την Ελλάδα! για τα νέα του ψαροντούθεκου. Βλαχά, Βλαχά, βλαχά το Αν τα το πει. Λαχά, λαχάρα, μόθω τη τελευταία Τίποτα δεν σκέφτομαι Προστά σε όρους βιλάμε γυναίκα Η αγάπη τρελά να εγώ Στον Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει γη, Σημαίνουν τα επουράνια Σημαίνει και η Σοφιά Το μέγα μοναστήρι με 400 σήματα Και 62 καμπάνε. Είναι επέτειος σήμερα η μέρα. έχει φόρτιση, διότι 29 Μαΐου ήτανε, 29 Μαΐου, από φράδα μέρα, το 2017, που έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ξέρετε ότι ο Γάλλος υπουργός εθνικής οικονομίας, ο καινούριος, <laughs> έκανε μια συνταρακτική δήλωση και είπε ότι οι Γάλλοι ζουν πάνω από το επίπεδο που τους επιτρέπεται, που επιτρέπετε, που επιτρέπεται και πρέπει να εργαστούν περισσότερο. Αν ο Γάλλος το λέει αυτό τι πρέπει να πούμε στην Ελλάδα Δεν πρέπει να πούμε στους Έλληνας Ότι πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο και να ζητούν λιγότερα Οι τράπεζές μας περνάνε ώρες Άψε το <Και> το χερουβικό, κι α χαμηλώσουν τάγια. Παπάδες πάρτε τα ιερά, και εσείς κερδιά σβηστείτε. Γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. 29 Μαΐου λοιπόν του 2017, έφυγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκη από τη ζωή, τρία χρόνια πριν. Βεβαίω συνέβη και άλλο γεγονό. 29 Μαΐου του 1453, αυτό που είναι και το μεγάλο γεγονό. Αλλά όλα μπορεί με, την, με, με όρεξη, με διάθεση. Να μπλεχτούν πολύ γλυκά όπω λέει και ο Βορείδη. Και πάμε τώρα στο άλλο θέμα τη εκπομπή. Σε ποιο? Στην επέτειο τη αλώσεω τη Κωνσταντινούπολη. Είναι δε, αν θέλετε, και σχήμα προφητικών ότι την Κωνσταντινούπολη την ίδρυσε ένα Κωνσταντίνος και την Κωνσταντινούπολη την έχασε πολεμώντα γενναία και ηρωικά και στα αντίχη τη. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκη. <Κι> και την Κωνσταντινούπολη την έχασε πολεμώντα γενναία και ηρωικά και πεθαίνοντα αντίχη τη. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Τον είχα για πιο μικρό. Τελικά ήταν συνομήλικος του παλαιολόγου. Έτσι όλα μπλέκονται λοιπόν. Αν υπάρχει καλή διάθεση και θέληση, ιστορία είναι, κάνει τα παιχνίδια της ιστορία και το ραδιόφωνο όταν αναφέρεται στην ιστορία μπορεί να κάνει τα δικά του παιχνίδια. Πόσα πραγματικά χρωστάμε στον τελευταίο αυτοκράτορα, στον δράκο, το μαρμαρωμένο βασιλιά, αυτόν που ενώ μπορούσε να έχει μια υπέροχη ζωή έχοντα απλώ παραδώσει την Κωνσταντινούπολη, προτίμησε την οδό τη θυσία και να αφήσει την τελευταία του πνοή το μεσημέρι τη 29η Μαου του 1453 στην πύλη του Αγίου Ρωμανού. Κωνσταντίνο Εμιτζωτάκη, μπράβο. Κωνσταντίνο Εμιτζωτάκη, μπράβο. Όλοι τον ευχαριστούμε. Για αυτή του την θυσία. Έτσι λοιπόν, κάναμε και τι ιστορικέ αναδρομέ. Να έρθουμε πάλι στο σήμερα. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ένα πολύ μεγάλο πακέτο να το δώσει στις χώρε, να το μοιράσει λόγω τη πανδημία. Θα έρθουν και εδώ και ακούμε τι διαβεβαιώσει ότι δεν θα τα φάνε Πως έχουν φάει όλα τα προηγούμενα πακέτα σε δικού του, με του γνωστού τρόπου. Γιατί το ελληνικό κράτο υπάρχει εξαιτία όλων αυτών των πακέτων που με διάφορε μορφέ. Και πριν από την ανεξαρτησία, από τη δεκαετία του 1820 με τα δάνεια και μετά την ανεξαρτησία και με τη βασιλεία και με τις δημοκρατίες και πριν τους πολέμους και κυρίως μετά τους πολέμους, τα πακέτα, Τρούμαν και όλα τα, τα δόγματα... Μάρσαλ ε, το πακέτο το δόγμα Τρούμαν Όλα αυτά λοιπόν έτσι και τώρα έχουμε ένα τέτοιο πακέτο Και όλοι έχουμε μια ανησυχία για το πώς θα μοιραστεί αυτό Θα είναι και βαρβάτο από ό,τι λένε το πακέτο Εγγύηση ότι θα μοιραστεί σωστά Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης Αλλά σας διαβεβαιώ ότι με Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό Και κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας Αυτό το πακέτο θα επενδυθεί και θα επενδυθεί σωστά. Μαλακίε. Θα επενδυθεί έτσι ώστε να αποφέρει μακροπρόθεσμα ωφέλη για την οικονομία. Μπούρδε. Να του πάλι ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη θα σε πολύ σωστέ παρατηρήσει. Δύο λέξει είπε συμπληρώνοντα την κόρη του Ντόρα, η οποία μιλάει για τον αδερφό τη και για του τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και για το πώ θα γίνει η διαχείριση του πακέτου. Νομίζω αυτέ οι δύο λέξει από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη αξίζουν για να τον ευχαριστήσουμε. Όχι για τον αγώνα του στο. Κωνσταντινούπολη το 1453, αλλά για αυτέ τι δύο λέξει που περιγράφουν ακριβώ αυτό που θα συμβεί. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, κάθε μέρα 1 με 2, 2, 11, 10, 80, 80, το τηλέφωνο επικοινωνία, πάρτε μέσα σα, περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Το mail τη εκπομπή και του σταθμού είναι radio Να γυρίσουμε όμω πάλι στην Κωνσταντινούπολη, όχι την παλιά, την τωρινή. Πριν από 6,5 χρόνια ξεκίνησα από τη Μελούνα ανθιπολογαγός Με τη μικρή ελπίδα πως μπορώ να δω τη Θεσσαλονίκη Και τώρα, ύστερα από τόσα αγώνας και δεκάδας μαχών Να, είμαι στην Αγιά Σοφιά Αφού επίδησα Τούρκου στρατιώτας Βάλε ψυχή και φώναξε Μπροστά σε όλους φίλα Y a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of of a a a Ελληνοφρένια. Σαν καραμέλα, λοιπόν. Τα στοιχεία τα είπαμε, τα τηλέφωνα. Ο Θανέα Αθανασόπουλο είναι στη διεθνή του ήχου. Το επίσημο site είναι ελνοφρενιανέ.gr και μα ακούτε τώρα live με τα ηχογραφημένου. Στο YouTube είμαστε στο ελνοφρενιανοφίσι αλλά από κάτω έχει chat να τσατάρετε, είναι ρήμα. Τσατάρο. Και να κάνετε και subscribe, επίση είναι ρήμα. Ελληνικό. Ακούμε το πρώτο μέρο του λαού, μα πάει στι πρώτε δεχνίσει. Πέτα στο Γιορδιά και στον κάθε ένα που πιστεύει τον καπιταλισμό, ότι πράγματι υπήρξε μια περίοδο που υπήρχε καπιταλισμό στι δυτικέ κοινωνίε και παραγορήθηκαν δικαιώματα και κατακτήθηκαν ε, πράγματα και ε, ε, βελτιώθηκε η ζωή των ανθρώπων και στι διδικέ κοινωνίε. Αυτό δεν είναι το ευχάρει στο κομμάτι του καπιταλισμού για αυτό. Αυτή η περίοδο όμω πρέπει να του πει κάποιο και να καταλάβει ο κόσμο υπήρχε όταν υπήρχε και το αντίπαλο πόλο η Σοβιετική Ένωση. Επειδή πρώτη λοιπόν αυτή η δώσαμε ε, δικαίωμα ψήφου στι γυναίκε, αναρωτικέ άδε, εξάρα κτλ. Όλα αυτά τα κατά τη ζωή μα. Ο ανταγωνισμό. Στον ανταγωνισμό έχεις καλύτερε προσφορές Άρα ποιος δημιουργεί στον ανταγωνισμό Η Σοβιετία και δεν το θυμάμαι Ο καπιταλισμός Άρα ναι. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Λοιπόν, α, ακούστε, να πείτε στον κύριο Μπογδάνο να μην βάλει εναντίον τη αριστερά. Εγώ είμαι δεξιά, βέβαια. Uh -huh. δεν, αυτό δεν έχει καμιά σημασία όμω. Υπάρχουν στην οικογένεια και, και στι παρέ, Δικές δικέ μα δηλαδή παρέ, αριστεροί οι οποίοι είναι φανταστικά άτομα. Α, oh, παπα, μοιάζματα, μοιάζματα. Όχι, δεν είναι κυρία και μην mm. είναι κοριτεύετε. Λοιπόν, θέλω να σα πω το Δεν είναι όλοι παπαδημούληδε, εντάξει, ούτε είναι στην δεξιά όπω είναι ο Μπογδάνο και οι άλλοι. Λοιπόν... Μεταλλαγμένο είδο μου εσεί τώρα γιατί είστε δεξιά. Καθένα έχει την βιολογία του. Ε, και και το... γιατί κάνετε παρέα με αυτού του άπλητους. Μπορεί και να μην κάνω πια. Μπορεί και να μην κάνω πια. Α, α, α μήπω μην... ο κύριο κύριος, κύριος, ε, Μπογδάνο. Ναι, μήπως Μήπω είχε δίκιο τελικά. Όχι, καθόλου δεν έχει δίκιο. Ο κύριο Μπογδάνο. Αν ε, είναι δυνατόν. Ε, α, ακούστε, κύριε, μην με τρολάρετε. Γιατί εγώ πήρα από τη γνώμη μου. εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιο είσαι, αλλά θέλω από τη γνώμη μου. Λοιπόν, υπάρχουν στην οικογένεια και στη δική μου και στου φίλου μου και πολλοί φίλοι μα οι οποίοι είναι, είναι φοβοίοι. Φοβερά, φοβερά μυαλά. Άσε το ήθο του, είναι καταπληκτική. Γι' αυτό λέμε για την ιδεολογική ηγεμονία. Για Δεν καταλαβαίνω διά... τη στήριξη του αριστερού, τέλο πάντων. Να είστε καλά. Δεν καταλαβαίνετε, γιατί. Και ε, τώρα είναι δυνατόν να. εκεί φτάσαμε να στηρίζουμε και του αριστερού, ότι είναι και ωραία τύπη. Εγώ ουσιαστικά τηρίζω του αριστερού. Είναι αυτά καλά, σα κύριε. Αποστολή, μέσα όλα αυτά που γίνονται έχουν χάσει το πιο σημαντικό, το ξέρει έτσι. Τι Λουκά? Όχι, κάθε Σαββατοκύριακο 15 και 50 στο Μέγκα έχει Baywatch που ξέρω ότι σα αρέσουν εσένα αυτά. Έχει Μπέι Ωρε π*****, μην είμαι σε 99, ξυπνάνε, σεισμός. <μήνι> <μήνι> <συσμός>, σεισμός, σεισμός, σοζιαλισμός, εμπρός <επρόσκανε> για να είναι 81! <μήνι> Παίζει και ο Ντέιβιδ Χάσελχοφ! Είναι και αυτό και αυτό, μαζί με την Πάμερα τη φίλη σου. Ποια Πάμερα, χαίστηκα για τον Ντέιβιδ. Είναι η Κάρμεν Ηλέκτρα έστω. Δεν τις ξέρω, δεν τις είπαμε αυτής. Ρε μα ξαναβλέμω πάλι τώρα. Η CJ Αντί... παίζει, η CJ. Θέλω να θυμηθώ τα νιάτα μου, μάλλον. Πέφε να παίζει. Τι δεν, δεν τα βλέπεις τα νιάτα σου σε οπότε κατάλαβα. Μην πιτσερικά σου ήσουν να. γεια. <συμήλυν> yeah. Αποστολή, Έλα. καλημέρα Η μαμά του Κώστα είσαι Ναι, ναι, ναι Έλα μαρή, μαμά του Κώστα, τι κάνεις Κρατάω μία λαμπάδα στο δεξί, μία στο αριστερό Α, είχαμε ανάσταση, Α, ξέχασα, ναι Πού να πάω να την ανάψω Για ποιον είναι Για το Μητσοτάκι, καλέ Α, για το Μητσοτάκι Να πα στο σπίτι του Βολτέρου, άμα να σε βολεύει Έγινε ναι. Δώσε το email. Πώ? Το email σου. Το δικό μου? Το δικό σου, το προσωπικό. Δεν δίνω. Έλα, δώσ μου λίγο. Ποιο είναι? Αποστολή ΣΕΙ. Ποιο είναι? Ποιο θε να είναι? Μαριάννα, εσύ? Α, συγγνώμη. Ε... <laughs> Έλα, δώσε τώρα. mail.parapolitica.gr Όχι, ρε. Δεν το site έχει επικοινωνία. Άμα στείλει εκεί, μου έρχεται στο mail, μου σου λέω. ελληνοφρένια.gr Τα βλέπουμε Οπα. εκεί και οι δύο, και εγώ και ο Θήμιο. Και πώ βάζουμε σε αυτό αυτό επίση συναπτόμενο ρεμά τώρα? Τότε στάνιο μα. Κάτσε βρέστο, δεν ξέρω. Την αγάπη μου Yeah. Yeah. Μόρι, πρίγκι, πε, σαν τι κάνει. Ε, έξω φυσάει αγέρα. Κι όμω μέσα σου. Γυναστριακό είμαι, Μόρι. Μέσα σου, μέσα σου. Κατάλαβα εγώ, γυναστριακό, μέσα σου. Τι κάνει, Μόρι, λουλου. Καλά, τι θε, Μόρι, λουλου, πρίγκι, Καλά, ε, εδώ το χειμώνα ξέρει ότι δεν δουλεύω να πούμε. Ναι, ναι, ε, ε, για την κρυωνικά ράφλα, ξέρω. Και ε, τι να κάνω, Ερμαν. Κανα πούμε και κάθομαι να πούμε εκεί πέρα. Αθού δεν ακούω ελληνοφρένεια. Δεν σε ακού και εσένα, μου λείπει βέβαια λίγο, αλλά εντάξει. Σου λείπω, εμένα όχι. <laughs>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 και θα επενδυθεί σωστά. Μαλακίες. Θα επενδυθεί έτσι ώστε να αποφέρει μακροπρόθεσμα ωφέλη για την οικονομία. Μας διαβεβαίωσε μόλις η Ντόρα Μπακογιάννη. Οπότε δεν έχουμε κανέναν απολύτως λόγο, μα κανέναν όμω να πιστεύουν θα συμβεί το ακριβώς αντίθετο όπως η ιστορία της χώρας επιβεβαιώνει. Τα προηγούμενα 200-300 χίλια και παραπάνω χρόνια. Η διεθνής δημοσιογραφία έχει κέφια και έχει και χιού Έδωσε μια συνέντευξη ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε Αμερικάνικο περιοδικό site, το Fortune, και λέει ο τίτλο. Ο τίτλος ποιο είναι, Ο Κυριάκο Μητσοτή, έβαλαν δηλαδή Αμερικάνικοι συνάδελφοι. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη αντιμετώπισε δοκιμασίε που θα φόβιζαν ακόμη και τον ήρωα τη μυθολογία Ηρακλή. Αυτό είναι, αυτός είναι ο τίτλο. Και έχει εκεί καμαρότο τον Κυριάκο. Πρέπει να σκέφτηκαν πάρα πολύ για να παρομοιάσουν. Μοιάζει βέβαια και φέρνει αρκετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Ιρακλή και κυρίως με τους άθλους του. Μερικούς από αυτούς γιατί δεν χωράνε όλοι, θα ακούσουμε τώρα. Οι άθλοι του Ιρακλή πριν πάρα πολλά χρόνια γεννήθηκαν δύο παιδιά. Οπότε μα έκανε ένα καλό η Χούντα γιατί μα έκανε τον Κυριακό. Από Μωρό φάνηκε πω είχε θεϊκή δύναμη. Λοιπόν, Εγώ ήμουν πολιτικό κρατούμενος έξι μηνών από τη Κούτα. Ένα μάντη του είπε πω δεν θα ήταν σαν όλα τα παιδιά, πω θα έκανε πολλά κατορθώματα. Ανακάλυψα ότι μπορώ να δω Netflix και στο κινητό μου. Όταν μεγάλωσε, έζησε στα βουνά και και κοπάδια. Στον Πήγε λοιπόν στο μαντίο των αδελφών να ζητήσει τη βοήθειά περίπου 32 δισεκατομμύρια. Εκεί. Του είπε ότι για να έβρισκε την ησυχία του θα του ζητούσε να κάνει 10 άθλου. Ξέρουμε πώ να φέρουμε δουλειά στην Ελλάδα. Πάμε λοιπόν να ζήσουμε και εμεί τι περιπέτειε του ήρωά μα. Καύλα. Υπήρχε ένα εξωγήινο. Που έτρωγε ό,τι και όποιον έβρισκε. Φάτε, φάτε. Καθώ προχωρούσε, πετάχτηκε μπροστά του. Ρέκανε άκρη! Ρε. Και άρχισαν να παλεύουνε ω που το έπνεξε με τα δύο του τα χέρια. Πώ του πετσόκοψε, σε ρε. Τώρα έπρεπε να σκοτώσει τη Λερναία Ήδρα. Το 90% του χρέου Νέα Δημοκρατία. Με το τσεκούρι τη έκοψε ένα από τα κεφάλια της. Στοιχεία αναγκαστικότητας. Τι να δει όμως. Άλλα δύο φύτρωσαν στο ίδιο σημείο. αυτό από τους τόχους. Κάθε κεφάλι που έκοβε, το έκαιγε για να μην ξαναβγεί. Λα! Στη συνέχεια... Του ζήτησε να φέρει ζωντανό τον Σόιμπλε. Το βρήκε να πίνει νερό στην άκρη ενός ποταμού. Κάνουν στρατεύματα στην περιοχή. Η οπή έπεσε μέσα και άρχισε να κολυμπάει για να βγει στην απέναντι όχθη. Τα κάνει παλιά, Βούτυξε κι αυτό και το πιασε. Και έχουμε την απόκρουση Όμω δεν τελειώνουν εδώ τα βάσανά του. Τη επιχρήμαση εκδεδομένη γυναικό θα στυλινούν και κλίνομε. Υπάρχει και συνέχεια. Γιατί δεν λε στο κάγγελο. Ο επόμενο άθρο του ήταν να σκοτώσει έναν εχθρό που είναι αόρατο. Ξέρετε τι τρώγανε ανθρώπου. Μπουκωμα, μπουκωμα. Μπερδεύτηκαν, βγήκανε και τότε άρχισε με το τόξο να τη σημαδεύει. Γεια σουρε, για γεια σουρε, να μην πεθάει ποτέ, φυλαράκι, ποτέ, ρε ποτέ. Αλλά αυτή η τύχη δεν θα τον ακολουθούσε πάντα. Θα τον έβαζε λοιπόν τώρα να κάνει κάτι διαφορετικό. Κάπου στην Πελοπόννησο ήταν ο βασιλιά Αυγία όπου είχε. Το άβατο των εξαρχείων. Και έπρεπε κάποιο να του τον καθαρίσει. Δεν διάβασα το μνημόνιο. Τότε άρχισε να σκάβει αυλάκια και από τι δύο πλευρέ. Λέμε, ε, έχω πάνω στον και να την οδηγώ για να, για να ξεσκάσουμε. Μόλι τελείωσε, άνοιξε τι πόρτε και τα νερά άρχισαν να περνάνε μέσα από το Σταύλο. Εξάρχεια μπήκαμε και τα μαζέψαμε. Όλοι οι θεοί τον συγχώρησαν. Αφορήσαμε και κόπτομεν τούτου τέλεον. Παντού μιλάγανε γι' αυτόν και μέχρι σήμερα μιλάνε για τα μεγάλα κατορθώματα. Γιατί γελάτε Κύριε; Γιατί γελάτε Κύριε; Γιατί γελάτε Κύριε; Γιατί γελάτε; Μερικοί από τους άθλους του Ηρακλή Κυριάκου, Μπιτσοτάκη, γιατί δεν χωρούσαν και όλοι αυτά με τις εμπνεύσει των ξένων περιοδικών, λάος μέρος δεύτερον. Ναι. Πού πήρα? Εδώ. Πού είναι εκεί? Εδώ, σε εμά. Τι είναι παραπολιτικά? Ναι, ναι. Α, είσαι ο. Oh. <σίλει> Κατάλαβες, ε? Ναι, σε κατάλαβα. Oh, λοιπόν, πόσο γελίο μπορεί να είναι αυτό ο Παπαδημούλη. Πόσο γέ! Γε... Δηλαδή, θα βγούμε στου δρόμου και θα παίρνουμε κεφάλια στην ψύχρα, δηλαδή γυναίκε και άντρες. Σιγά Σιγάμαρι, <σίλει> αυτά τα κεφάλια θα παίρνει από όλα του Παπαδημούλη, σε πείραξε. Δεν <σίλει> με πείραξε. Τόσοι γλίφτε, Α... τόσοι ρουφιάνοι, τόσα λαμόγια που κυβερνάνε, εκεί έμεινε εσύ. Όλου, ποιο είπε. Αλλά τώρα δηλαδή, αυτό που που έλεγε ο το... Θήμιος ότι αυτοί λέει δεν είπανε να παίρνουμε μετανάστες, αυτή καταρχήν ήταν το ΣΥΡΙΖΑ ε, ωραία, σα ε, τι θέλετε? και από εκεί και πέρα από εκεί και πέρα λοιπόν έλεγε να, να φιλοξενήσουμε όχι να, να κάνουμε επιχείρηση, business ε, δεν έκανε business, τα πήρε και την αντάκανε, τα έδωσε μια μικιό μην πάνε και χαμένα τα σπίτια τι θα μείνουν, αδιαντουβάρια εμείς δεν Θέλουμε τώρα αυτούς όλους τους Καλώ ήρθατε, λοιπόν. Πόσε φορέ του ψηφίσατε μέχρι να το πείτε αυτό, μια, δυο, τρει. Και ποια ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ. Μια φορά δεν ψήφισα. Α, μία, εντάξει. Τι το κεφάλι μου. Αυτό ήθελα να ξέρω. Μία και το κεφάλι μου. Ωραία. Μόκο, λοιπόν. Αφού μα του φέρατε, να του πάρετε του σπίτια να σου πω γιατί και αυτό τον του κόσμου τα λεφτά. Τι θα κάνει, Αριστερός είναι και έχει φράγκα Τι θα τα πάει στον τάφο Έλα ρε Φλαράκι. Έλα καλέ Γιατί Κάτε και συγκαλώ δε, γιατί δεν είναι καλό ο καπιταλισμό. Για δεν στα τη μεριά του καπιταλιστή. Α, για να σκεφτό, α δεν μπορώ. Δεν είσαι καπιταλιστή. Είμαι, πώ δεν είμαι, εγώ δεν είμαι. Ο καπιταλιστά. Ε, παλάε. Ε, ναι, τι θα πει ο άνθων η δρεφίλε τώρα, απλά μα κάνει. Άμα ήταν απ τη μεριά μου του εργαζόμενου, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση άποψη. Αυτό είναι να μα λάθουν έτσι καλό δροφύλε. είναι ποιο Όταν είδρε. Οπα, όπα, οπα, οπα. Κάτσε. Είπαμε να πούμε μια κουβέντα, μην προσβάμαι και του μάτιε. ζητώ συγνώμη, ζητώντα πινά συγνώμη φυλαράκη. Εντάξει. Αυτός πέρα του Δουφιάνου και δημοσιογράφου είναι και Λεβέντης και Μα*** που λέμε εδώ στην Πάτρα. Είναι και Λεβέντης και Μα*** και Δουφιάνος. Το που πρώτο που εξετάζω. Το, ιστορία. Ιστορία. Το Λεβέντης Αυτό... είναι που εξέταση. Είναι υπό εξέταση. Να καλά Λεβέντη μου. Χάρη που σε άκουσα. Δεν μου λες κάτι. Κάψανε τέσσερα αυτοκίνητα μέσα στην Νεμπελπίδο. Κάτι τέτοιο διάβασα ναι. Καλά ο Φωσογοήτης που είναι. Έχει πάει διαχοπές. Πού είναι ο Φωσογοήτης. Άσε τώρα. Ε? Το, ο Φωσοήτης θα έχει πάψει μαύρα. Μόνο και yeah. μόνο που είχε τόσο καιρό πρώτη εχει βαψεί χαρδαλιά και αυτός ήταν στα ζητητά. Άστο. Καλημέρα, ο Αποστολή. Ναι, ναι. Ε, σε θεωρώ φίλο μου και γι' αυτό λέω καλημέρα, φίλε. Ωραία, δεν πειράζει. 74 χρόνια ε, συνταξιούχο εκπαιδευτικό. Καλά είναι. Ε, το πρωί τυχαία ένα σταθμό εκεί, ένα κύριο που δεν ξέρω τον λένε, και θυμήθηκα το λεξιλόγιο που είχε βραδινή και ακρόπολη το 1950 κτλ. Εντάξει, κάποια πράγματα πρέπει να μένουν αλείωτα στον χρόνο, να τα επαναφέρουμε άμα ξεχνιόνται. Πρέπει να το βάλετε αυτό να που έλεγε για του εκπαιδευτικού, του αρι με εμετικό, δηλαδή. Πάρτε ένα εμετοστόπ, το εμετικόν, το εμετικόν, δεν το πουλάει ο άλλος ο τολοπών. Τι να κάνω, δεν αλλάζουν αυτοί άνθρωποι με τίποτα. Μα δείτε να πάτε στην τηλεόραση που πουλάει χάπια και θα σας περάσει, θα το βρείτε το σωστό. Γιατί τώρα. Εγώ ήξερα ότι οι αφορισμένοι ήταν οι κομμουνιστέ. Ήμασταν οι κομμουνιστέ οι αφορισμένοι. Και τώρα αφορίζει η εκκλησία, πατρί, θρησκεία, οικογένεια. Βάλεστε στο κάδρο όλα αυτά. Τον μή το μισοτέκι. Ήρθε το πλήρωμα νιώσει. του χρόνου. Να, τα έλεγε να, ο Παπαίσιο. Ναι. <σχεδί> να μην νιώσει. Μήπω είπε να, και ναι. δεν ακούσαμε καλά. Μήπω είπε να μην νιώσει. Δηλαδή να γίνεται ό,τι γίνεται να μην νιώθει. Γιατί έτσι κι αλλιώ λοιπόν δεν νιώθει. Ο κόσμο πεινάει, είναι άνεργο. πεδάκια τα βγάζουν στο δρόμο με τι σακούλε που πηγαίνουν τα ρούχα του. Δηλαδή, πως είναι αυτό το να μην νιώσει, γιατί δεν νιώθει. Να μην νιώσει, μάλλον το μάλλον... Το έχει έχει ναι, πιάσει ναι, ναι, κατάρα, ναι, δεν νιώθει ναι. Και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για σήμερα, γιατί όπως κάθε Παρασκευή, για το τέλος έχουμε τις παραγγελιές αφιερώσεις σας, οι οποίες μας πάνε μέχρι το μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Μια χάρη για την Παρασκευή, σε παρακαλώ. Θέλω βούλτευση, αλλά με διαφημίσει μόνο από Σερβιέτες Παλιέ διαφημίσει από σερβιέτε, ομιλία βούλτευση. Τι σερβιέτε, και... παιχνίδι, κολόγο, χαρτά, δεν καταλαβαίνω. Άκουγα, Ποστόλμη, με, με τόσα μου είπαν δίπλα που έχει, Ξεχάστηκε η γυναίκα. Βάλε σε παρακαλώ, δηλαδή κάνει κάτι καλό. Θέλω βούλτευση με παλιέ διαφημίσει από σερβιέτε. Τέρμα, πια στα ατυχήματα. Επιτέλου, με την always μπορώ να φοράω και τα καλύτερά μου εσόρουχα. Στις 100 πρώτες μέρες, στις 100 πρώτες ώρες. Τώρα, η Always Ultra Plus με μεγαλύτερα φτερά. Το μαλλί είναι. Κρατά την υγρασία μακριά σας και προστατεύει ακόμη καλύτερα και στα πλαϊνά. Παναγία μου, τι είναι αυτό. Μια σωριέτα. Τώρα νιώθω τέτοια σιγουριά που... Τη σπρώχνει. Πετάω. Και τη βοηθάει. Αφιερωμένη. Δισπρόχνι και τι βοηθάει; Για σένα η Σεργκέιτα με τον ομα, να, να. Τώρα; Sex and politics και σε οικονομική συσκευασία βασιά. Τέρμα και τελείωσε σε τέρμα η λαχταρές. Αξίζες δεν αξίζες σου τα δύο δεκαρές. Αξίζες δεν αξίζες σου τα δύο δεκαρές. Η προσβαζιά και στι για το ελικόπτερο. Για βάλτο ρε με την που να ατικού και τυριάξε το εκεί και φίλε και φίλοι, πριν από δύο μήνες η λογική μας ήταν σαφής. ένα ελικόπτερο να πετάξει στου χρήματα από την κυβέρνηση, ω τρόπο για να ενισχυθεί άμεσα η ζήτηση. Έχω άδεια προσγείωσης Βασιλή Σοφία και η Ρόδο Ατικού Ζητώ εκένωση χώρου. Εκένωση χώρου. Να δω τι μπορώ να κάνω. Εκένωση χώρου, πετε μου. Εκένωση χώρου. Βασιλή Σοφία και η Ατικού. Βασιλή Σοφία και. Και η Ρόδο Ατικού Γονία, διασταύρωσε. Το όνομά σα. Είμαι ο Αλέξη Τσίπρα και είμαι από την Ελλάδα. Ειδοποιώ. Πρέπει ίδιο. να γίνει άμεσα. Πιστεύουμε ότι χρειάζονται λεφτά από το ελικόπτερο. το εγώ το ελικόπτερο μετά, το δούνε για να τελειώνουμε. Παρακαλώ. Μαζί μιλούσαμε πριν, Ιάσον Σέκερης. Όχι, δεν μιλούσαμε μαζί, με άλλη συνάδελφα μιλούσατε. Τηλεφωνώ από τη χέρια Κουλή Σερ Τράνσφερ. Είχα ζητήσει εκένωση χώρου Βασίλη Σοφίας. Τι έχουμε? Ακόμη τίποτα, κύριε. Ναι, Ασχολείται η ναι, συνάδελφο με το θέμα. Ναι, πρέπει να γίνει άμεσα. Δεν έχουμε χρόνο. Έχω διάρκεια καυσίμων πέντε ώρε. Θα ζητήσουμε επίση να ανάψετε ένα περισό για να δούμε από πού φυσάει, να ξέρω πώ θα προσβιωθεί. Πρέπει να γίνει άμεσα. το λίγο από μαξίμου. Τι να κάνουμε, δεν είναι τόσο εύκολο αυτή τη στιγμή να απαντήσουμε κιόλα τι ενέργειε έχουμε κάνει. Είναι να... τόσο επίγον όμως. Είναι τόσο επίγον. Τι θα γίνει. Πρέπει να εγκαινοθεί ο χώρο. Πρέπει να γίνει να άμεσα. Έχουμε, κύριε, να σα π Χέρια που λύσερ τρανσφε, εταιρεία ελικοπτέρων. Έχω τον πιλότο, έχει 5 ώρε καύσιμα. Πρέπει να γίνει κάτι. Περιμένω εκένωση χώρου, έχει αυτοκίνητα. Γιατί, πρέπει να, τα... να το προσγειώσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Δεν έχει ελικοδρόμιο το μέγανο Μαξίμου. Να πάω στο Παναθηναϊκό Στάδιο, αυτό θέλω να μου πείτε. Πρέπει να ξέρει ο πιλότο. Να πάμε Παναθηναϊκό Στάδιο. Ποιο μεταφέρει. Δεν μεταφέρει για να παραλάβει, ναι, έχω εντολή από μέγανο Μαξίμου και να μην διαρρεύσει σε κανάλια. Ήσα Σοβαρός. Πρέπει να εκενώσετε τη διασταύρωση εκείνων το κομμάτι. Αλλιώ να μου πείτε αν πάω ένα αθηναϊκό στάδιο, να παραλάβω από εκεί. Με, όσο, με όποιον είχατε μιλήσει πριν και σα είπανε να κάνετε αυτή την κίνηση για το. Μέγαρο μαξί μου, να ξαναμιλήσετε. Εμεί δεν έχουμε καμιά δικαιοδοσία σε αυτά τα θέματα. Ο πιλότο κάνει βόλτε πάνω από τη βουλή, <σχ> τι θα γίνει, πρέπει να προσγειωθεί. Τι δουλειά έχουμε εμεί. Εκεί μου είπαν να πάρω σε εσά. Εγώ πάντω σα λέω ότι η δική μα υπηρεσία δεν εμπλέκεται σε αυτά τα θέματα. Θέλετε να σου πούμε πω τον κωδικό είναι Πάπα Ιέρα ω καρκύλο. Μήπω τώρα βοηθάει. Μα όχι, κύριε, δεν έχουμε καμιά σχέση. Έχω αυτό, αυτό το Δεν θέλετε να το καταλάβετε. Είναι τα αρχικά του Πασό κωδικοποιημένα, έτσι τα έχουμε εμείς. Κύριε. Έχω το ελικόπτερο Sierra X-Ray θα προσγειωθεί. Γαλάζιο με κόκκινα διακριτικά. Κύριε. Έχω δύο επιβαίνοντες ήδη και είναι να παραλάβω άλλους τρεις. Κύριε σας είπα και πάλι, η δική μας υπηρεσία δεν μπορεί να εμπλακεί σε αυτές τις υποθέσεις. Ωραία, δώστε μου έναν υπεύθυνο, τι να κάνω, πρέπει Έχει να προσγ ε, Ποιο θα βρει τον υπεύθυνο, μα παίρνετε τελευταία στιγμή να σηκώσουμε ελικόπτερο. Έκαλα, ε, εντάξει, σηκώστε το! Το σηκώσουμε, το έχουμε σηκώσει ε, και ε, τώρα το πρέπει το να παραλάβουμε το τεμάχιο. Άμα τελειώσει το κάψιμα, α πέσει. Εάν πέσει πάνω στη βουλή, θα πέσει. Αντιλαμβάνεστε και τι θα γίνει, ε, πέσει, κύριε, και τώρα τόσο... Καταλάβαμε. Ωραία υπευθυνότητα. Ωραίο τρόπο. Ε, μα πια! Τα σλάδι δεν έχουμε καμιά σχέση με αυτή την υπόθεση. Ναι, αν πέσει στη βουλή, καταλαβαίνετε τι θα γίνει, τι σημαίνει αυτό για τη χώρα. Ε, δεν πειράζει, κύριε. Θα χαθούμε 300 βλαμμένοι. Όχι, τα κάτσα να σκάσω. Όχι, τα κάτσα να σκάσω. Τη λε: σκαλέ, τη λε: σκαλέ, που θα πεθάνω. Γεια σα, Γεια. Yeah. Θέλω παραγγελιά για την Παρασκευή. γεια. Okay. Θέλω αυτέ τι ωραίε δηλώσει περί καπιταλισμού από όποιον θέλει. Από άδων ή από όποιον άλλον τα έχει πει. Και κι άμα θε, παίξει και λίγο εύρω εκεί μέσα, δεν πειράζει. Άμα το σου κάνει, το. Αλλά θέλω οπωσδήποτε να ακουστεί τη διαμάντη το όχι, θα κάτσω να σκάσω. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Yeah. Όχι, θα κάτσω Αυτό. να σκάσω. Αυτό εντάξει, έλα για. Φιλάγια, βάλτε. Yeah, yeah. σύστημα που έχουμε. Που μάλιστα, λέτε καπιταλισμό, το κράτο δεν μπορεί να παρεμβαίνει νομοθετικά στο πώ θα λειτουργούν οι ιδιωτικέ επιχειρήσει. Και απαντώ και ευτυχώ. Όχι, τα κάτσα να σκάσω, όχι τα κάτσα να σκάσω. Τι λε, τι λε, τι λε. Που θα πεθάνω. Εγώ πιστεύω στον καπιταλισμό Τι καλέ, τι καλέ, Άντε καλέ. Καπιταλισμός υπάρχει στην Ελλάδα Και οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες που έχουν τις δουλειές τους Καθορίζουν με ποιον τρόπο θα κινηθούν Ο καπιταλισμός είναι το πιο ευφυγές σύστημα στην παγκόσμια ιστορία Έβγαλε εκατομμύρια ανθρώπους, μάλλον δισεκατομμύρια από τη φτώχεια Και δουλεύει Όχι θα, κάτσω να σκάσω, όχι θα κάτσω να σκάσω. Τι λες καλέ, τι καλέ Άντε καλέ! Καπιταλισμό έχουμε, τι να κάνουμε, κόψτε το λαιμό σα. Θα Ζήτε σε καπιταλισμό, δεν ξέρω αν το ξέρετε, έτσι είναι Όποιος θέλει θα ζήσει και όποιος θέλει θα πεθάνει Θα πεθανώ. Καπιταλισμός λέγεται, τι καπιταλισμός, τι να κάνουμε. Όχι θα κάτσω να σκάσω, όχι θα κάτσω να σκάσω Σκάσε, ηλίθεια Θέλω μια αφιέρωση για Παρασκευή Την εκπομπή, την πέμπτη, την εισαγωγή Εκεί που απαγγέλει ο Μητσοτάκη και ο Ηλιόπουλος Δώστε βάσινα, από εδώ και πέρα αρχίζει το νόημα Συμπολίτε μου, στου επισκέπτε μα θα γίνονται δειγματοληπτικά τεστ και θα τηρούνται τα γενικά υγειονομικά μα πρωτόκολλα. Μάνα, για βγάλε τη στολή, τη φύλαξε Σταρό, ροπ μέσα στο σεντούκι το παλιό, μέσα στην Αφελίνη. Yeah. Που δεν θα σκιάσουν ωστόσο ούτε το λαμπερό μα Ήλιο, ούτε τη φυσική ομορφιά τη Ελλάδο. Τα κρυσφύγετα τη οπτασία μα βρήκε η πνοή του χθε που πατινάρριζε στον πάγο τη αδιαφορία και πήρε τα μαλλιά μα και τα κάνε θερινή κατασκήνωση. Όλα μέσα να έχουμε. Γουστάρω! Είμαι σίγουρος ότι αυτές οι παρακαταθήκες δεν θα γίνουν κάστρα στην άμμο που θα σβήσει το καλοκαιρινό κύμα. Λύσε τα μαλλιά σου και τρέξε με γυμνά μοσχάρια στην επιστροφή του υγειρισμού. Πολύ νόημα. Και όπως πάντα, με το ρεαλισμό και με χάρτη μα το μελετημένο σχέδιο. Βλέπεις μια τρύπα μάνα μου εδώ. Ήταν πρωί. Πολύ πρωί. Μια... Χαράματα! Επίσε η γεννη yeah. και να είστε σίγουρα μαζί θα τα καταφέρουμε και πάλι. Πλάμε <συσοκλή> για πολύ νόημα. Έρωμα και τελείω σε πάρα τα παραμύθια. Ο κάνει σουριχτό να σε καινούρια στο φιά. Το καϊμο σουρίτο να σε καινούρια στο Παρασκευή να βάλει το Τσεκούρ Lines που είναι και επίκαιρο με τι πτήσει που αρχίζουν και το κορίτσι να λέει τα τρία μνημόνια και τον άλλον που έλεγε είσαι Από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου θα αρχίσουν να προσγειώνονται τα πρώτα αεροπλάνα σε ελληνικό έδαφο, αποκλειστικά όμω στην Αθήνα και το αεροδρόμιο ε, την κατάσταση αυτή και προχώρησα και ήρθα σε επαφή κοντά κοντά. λοιπόν ναι. ότι το αυτό πρέπει να αναχωρήσει. Αναχωρήσεις τσεκουριών της Τσεκούρ Airways. Παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέλθουν στην πύλη Δέλτα. Ε, προδιώθηκα προς την κατεύθυνση αυτή. Πανάγια μου, τι είναι αυτό? Το Μαλί, πώς είναι? Ε, είναι τάξη? Τι είναι αυτά που κάνετε, σταματήστε. Δεν ακούω. Υπέγραψε τα μνημόνια, τα υπερταμεία και έχει χαρτί υγείας, Για σένα γίνανε όλα. Ρε Μίτσο, θυμία το πεσαμε, ρε π Ε, Η Ελλάδα έχει δώσει το πιο γενναιόδωρο πρόγραμμα στον κόσμο. Άμα με γνωρίζει, θα σου φύγουν τα ούρα. Και έχω αντέξει εδώ. <laughs> <laughs> αυτά, άστα. Εσύ και το λιβανηστήρι, τι να κάνεις Άμα θα έρθω εγώ από εκεί και σε ευρώ, θα σου γεμίσω τον κόκκινο λιπηρία, του, ξέρει. Τι θα γίνει, δηλαδή, θα κάνουμε εδώ πέρα. Θα το κάνουμε ε, American Bar. Oh, oh, oh. Έλα να σου πω ένα τραγουδάκι αφιέρεις για την Παρασκευή. Το Πάγξο το αυτό που λέει το ρομποτάκια ενωθείτε, πάρτε κοφαλάλων. Να σε χαλά, γεχαρά. Όλοι τα κοινότητα enosíte, τα σπίτια. enosíte. Βάζει το χτεσινό τηλέφωνο τη ημίτρελη τη Λουκά για την Παρασκευή. Εκεί πέρα που λέει Λουκά Χρυσό Ανέστη, παίζει ω πιλανή. Βλέπει εκείνο το βουνό που βγάζει τον Ασβέστη. Ο Μπίπ στον κόλο σου λέει Χρυσό Ανέστη. Και άλλο ένα που λέει Απόστόλη. Ξέρω λέει πω Μαγαπά. Βάζει πανού. Συλλέγε Μαγαπά. Θε να και τα Πολύ ωραία. Ναι Η Ελένη Λουκά είμαι Καλώς τα αρχικά μας τα δυο ε, Πώς μου μιλάς έτσι Α συγγνώμη δεν πήγαινε σε σένα Ξέρω ότι αστείευεσαι μαζί μου Το ξέρω ότι μ' αγαπάς Άσ' το Γιατί αποκλείεται δεν έχω λόγο Λες μ' αγαπάς, Θες να παντρευτούμε Εσύ μ' αγαπάς Δεν μ' αγαπάς, από όλοι Άκου λέει Λες μ' Και μου δίνεις Συμβουλές. Τα λες τώρα όλο αστεία αυτά βρει Αποστόλη Δεν τα λες αστεία πες Τα λέω αστεία τα λέω Α έχει πάρει αγωγή Ναι Βλέπεις εκείνο το γουνό που βγάζει τον ασφέστη Α Χριστός Ανέστη δεν είπα Αυτό Α, Χριστός... Α, Καλέ. Πώς, πώς έγινε, αυτό; Χριστός Α Χριστός Ανέστη ναι Και καλή Ανάσταση στην Ελλάδα Έγινε και... η Ανάσταση τώρα πάει Έγινε και η δεύτερη Καλή Ανάσταση στην Ελλάδα Γερμανούς και ξυπνήστε, ξυπνίστε! Χαίμωρη παράτα μα, τσάμπα τα στεφάνια που στείλαμε, έλα, λαγιά. που θα Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ πρώτη φορά σου τηλεφωνώ, Γιώργος από Ιταλία. Ε, κάποια στιγμή ο Μποχδάνος λέει «Έλα να με διεισδύσεις». Βάλτε από πίσω την έκφραση του Δημάρχου Μαραθώνα πρώην, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, που λέει «Με την καλή έννοια». Σε ευχαριστώ πολύ, δυνατά. Είμαστε έτοιμοι έτοι, λέτε. Έχετε ακούσει αυτό που λένε στι uh, ταινίε δάση «Bring it on». Έλα, Μάλιστα. έλα, είμαστε έτοιμοι να διεισδύσεις να με την καλή έννοια Να διεισδύσεις ξανά και ξανά και ξανά Διότι έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν παίζουμε Έλα Αποστολή, παραγγελιά για αύριο Αν γίνεται το αερικό αφιέρωση για το Δημάκι Άνάσα είναι καυτέρη και στεπά του Καυκάσου η σκέψη που παραμύλα και λέει τα Τόσε κι αχθίζουν φυλάκια. Κι ανοκλείωστε με. Μόνο μα είναι αληταριό, θα Σαν αερικό